Ραδιοκαταγραφές Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωση καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλο Κάθε Σάββατο 7 το απόγευμα στο www.rf.lgr και στους 91,2 FM της Πυριακής Εκκλησίας. Εδώ η φωνή μας ακούγεται δυνατά. Αγαπητοί ακροατές καλησπέρα σας. Ακούτε τις ραδιοκαταγραφές, τη ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης. Μπορείτε να μας ακούτε από το 3W 3W.gr και από τους 91,2 FM της Πυριακή Εκκλησίας. Μπορείτε να κατεβάζετε και να ακούτε παλαιότερες εκπομπές μας από το site της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης www.hfe.gr Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης με δηλαδή ο καταγραφές www.hfe.gr μαζί σας είναι... Ο Παναγιώτης Καλησπέρα Ο Αθανάς Παπαρούπας Καλησπέρα σας Και η Ελισάβετ Σελβέρου Καλησπέρα Πριν προχωρήσουμε στα αρκετά θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα Να σας ενημερώσουμε ότι έχει κυκλοφορήσει το νέο τεύχος του περιοδικού μας Της παρέμβολής Του περιοδικού που γράφουν και ετοιμάζουν οι φοιτητέ τη Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης και έτσι επιλέξαμε, εκτό από ε, το να σας πούμε μερικά από τα θέματα με τα οποία καταπιάνετε, να σας ε, διαβάσουμε και ένα απόσπασμα από το περιοδικό το οποίο βρήκαμε πολύ ενδιαφέρον. Ο Παναγιώτης λοιπόν θα μας πει κάποια από τα ε, περιεχόμενα του περιοδικού. Να πούμε καταρχάς ότι το τέφκος αυτό, το τέφκος 96 τη παρεμβολής, είναι το πρώτο για αυτό το έτος. Είναι για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο και μέσα στο τέφκος μπορούμε να βρούμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες ενδείξεις για κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Καταρχάς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο του Παπαδιαμάντη του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, του μεγάλου αυτοπεζογράφου οπότε η συντακτική ομάδα της παρεμβολής ε, έψαξε και βρήκε τον κυρίο Δημήτρη Μαυρόπουλο ο οποίος είναι ο εκδότης των εκδόσεων Δόμος ε, ο οποίος είναι θα μπορούσαμε να πούμε ο επιφανέστερος και μεγαλύτερος μελετητής σύγχρονος μελετητής ε, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Μάλιστα έχει εκδώσει με τις εκδόσεις του και ένα μέρος του, του έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Έχουμε λοιπόν μία συνέντευξη από τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, η οποία μάλιστα επειδή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και μας έδωσε πολλά στοιχεία, έχει και μία δεύτερη συνέχεια στο επόμενο τεύχος της Παρεμβολή. Μια άλλη συνέντευξη, η οποία περιλαμβάνεται σε αυτό το τεύχος, είναι από τον καθηγητή στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, τον κύριο Φίλια, ε, ο οποίος είχε κάνει με την Χριστιανική Φοιτητική Ένωση πριν από δύο χρόνια και ένα σεμινάριο για τους φοιτητέ με θέμα την Θεία Ευχαριστία, όπου είναι και η, η περιοχή όπου ειδικεύεται ο κύριο Φίλια. Ε, οπότε έχουμε πάρει μια συνέντευξη ε, με τίτλο «Ερωτήματα ως προς τη λατρεία» για τη λατρεία στην Εκκλησία μας. Τέλος, μία ακόμα συνέντευξη μέσα στο περιοδικό μας, το τεύχος αυτό της παρεμβολή. είναι από τον πολύ γνωστό σε όλους μας πατέρα Γερβάσιο Ραπτόπουλο, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη και με την αδελφότητα Οσία Ξένη έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και πάρα πολύ σημαντικό βοηθώντας ανθρώπους που βρίσκονται στη φυλακή. Μάλιστα, όπως μας είπε μέσα στη συνέντευξη που μας έδωσε, προσπαθούν περισσότερο με τον σύλλογο Ωσία Ξένη να βοηθούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει στη φυλακή για χρέη, για οικονομικούς λόγους και προσπαθούν μαζεύοντας χρήματα να του βγάζουν από τη φυλακή. Και βέβαια όλο το έργο που έχουν ανάμεσα στου ανθρώπους που βρίσκονται φυλακισμένοι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν αυτές τις τρεις πολύ ενδιαφέρουσες και από σημαντικού ανθρώπους συνεντεύξεις σε αυτό το τεύχος της παρεμβολής. Θανάς, τι άλλο διάβασης... Θέλει να μας πεις που μπορούμε να βρούμε το πριν. Ναι, εικόνα. το, το τεύχος της παρεμβολής μπορείτε να το προμηθευτείτε από βιβλιοπολία, όπως η Αποστολική Διακονία... Ε, το Μελωδικό Καράβι και άλλα αρκετά βιβλιοπωλεία που βρίσκονται στο κέντρο των Αθηνών και βέβαια από όλα τα βιβλιοπωλεία της ζωής και στην Αθήνα και στην επαρχία. Επίσης στα Πανεπιστήμια υπάρχει για τους φοιτητές ε, της Αθήνας, ε, στη Φιλοσοφική Σχολή στο βιβλιοπωλείο Λίντερ Books, στο Πολυτεχνείο ε, και στη Θεολογική Ζωή στην Αποστολική Διαγωνία. Θανάση, είδες κάποιο άλλο θέμα που να σου κίνησε το ενδιαφέρον? Εμένα μου άρεσε το κειμενάκι ε, στη σύνταξη. Το, το κειμενάκι που ε, έγραψαν τα παιδιά ε, της Συντακτικής Επιτροπής, ε, που είναι πάντοτε εισαγωγικό στο περιοδικό και ε, έτσι ξεκινώντας με ε, κάποιες σκέψεις γύρω από τον Άγιο Νεκτάριο και τη ζωή του και το πώς αντιμετώπιζε τα πράγματα, ε, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και... Νομίζω μετά από αναζήτησή μας είπαμε αυτό το σύντομο κειμενάκι να το μοιραστούμε μαζί σας. <Συσμίσαι> το κείμενο έχει τίτλο «Ζήτα μου ό,τι θες, δώσε μου ό,τι ζητάς». Έτσι θα μας επιτρέψετε να διαβάσουμε μισή σελίδα περίπου από αυτό το πολύ ζωντανό κείμενο και γραμμένο <κυκλίσαι> <κυκλίσαι> με πολύ γλαφυρότητα. Η περιήγηση στον κυβερνοχώρο με οδήγησε τυχαία στη φωτογραφία ενό μοναχού. Ασπρόμαυρη και ψιλοφθαρμένη, αλλά πολύ φυσική, μου τράβηξε την προσοχή όταν διάβασα τη λεζάντα. Ο Άγιο Νεκτάριο. Δεν ξέρω γιατί με ξένησε τόσο. σω επειδή η λέξη Άγιο μου φέρνει στο μυαλό μια ξεθοριασμένη αγιογραφία στον τοίχο Εκκλησία. Με το πρόσωπο μια άλλη εποχή, αποστεωμένο με μια περίεργη ενδυμασία και ένα βλέμα αυλοσυρό. Να στέκει έτσι όρθιο θυμίζοντάς μου το μαρτύριό του. Η φωτογραφία όμως είναι πιο κοντά στη δική μου εποχή. Μου δείχνει κάτι πολύ οικείο. Έναν άνθρωπο να κάθεται και να κάνει αυτό που κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή να γράφει κάτι ή να διαβάζει κάτι καθισμένο στο γραφείο μιας βιβλιοθήκης. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος έγινε Άγιος, ο Άγιος Νεκτάριος. Μου φαίνεται τόσο δύσκολο και τόσο μακρινό. Τι ήταν αυτό που τον έκανε Άγιο. Πώς γίνεσαι Άγιος τέλο πάντων. Και σε τελική ανάλυση μπορεί ο καθένας να γίνει. Ζήτα μου ό,τι θες. Δώσε μου ό,τι ζητάς. Εντάξει. Τι εννοούμε δηλαδή με αυτό. Πώς το Ζήτα Είναι... μου ό,τι θες, δώσε μου ό,τι ζητάς Είναι μία προσευχή, απλή προσευχή προς τον Θεό Που ο πιστός εμείς του λέμε ζήτα μου ό,τι θέλεις Για σένα θα κάνω τα πάντα Αλλά με τη δική μου δύναμη δεν μπορώ να καταφέρω τίποτα Οπότε δώσε μου τη δύναμη να κάνω ό,τι ζητάς θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κραυγή ενό ερωτευμένου Είναι μία από τις καταπληκτικότερες προσευχές που γράφτηκαν ποτέ Είναι η φωνή του Αγίου Αυγουστίνου προς το Θεό Περικλεί την ταπείνωση και την άφηση Δύο προστακτικές που ταπεινώνουν Όχι τον προσταζόμενο αλλά τον προστάζοντα Ζήτα μου ό,τι θες Ό,τι θέλεις σας το δώσω Αρκεί να είμαι μαζί σου Όμως ξέρω πως δεν έχω τίποτα Είμαι πνευματικά γυμνός Ένα στενικές. Γι αυτό σε παρακαλώ, δώσε μου ακόμα μια φορά τα δικά σου για να μπορέσω να σου προσφέρω τα σα εκτός ό. Δώσε μου ό,τι ζητάς. Ίσως πάντως τα πράγματα να τα... είναι πιο απλά. Να μην χρειάζεται παρά να, να διαφεντέβεις τη στιγμή τη στιγμή που ζεις. Αυτό μάλλον είναι το κλειδί που θα σε κάνει να πιάσεις σε εισαγωγικά λίγο ουρανό. Υπομονή, αγάπη τη στιγμής, η έλλειψη ενός κακού λόγου για κάθε άνθρωπο, ένα χαμόγελο. Όταν η κάθε στιγμή είναι στραμμένη προς τον ουρανό, όταν η στιγμή πάβει να αναδεί αυτή την οσμή του θανάτου, όταν σου κοστίζει σε εγώ, τότε η ζωή κερδίζεται. Όποιο και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν βρίσκεσαι, όσα και αν έχεις στην τσέπη σου. Όχι μόνο τη στιγμή της μυστηριακής συμμετοχή, αλλά ακόμη και τη στιγμή των υλικότερων πράξεων μπορείς να αγιάζεσαι Ίσως αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στους πρώτους χριστιανούς της Κορίνθου είτε ουν είτε πίνετε είτε τι ποιήτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε στην πρώτη προ Κορίνθιους είτε τρώτε είτε πίνετε είτε κάνετε οτιδήποτε να το κάνετε για να δοξάζετε το όνομα του Θεού Ακόμη και η στιγμή του φαγητού, μια καθαρά ηλική ανάγκη, όταν γίνεται αφορμή ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης προς το Θεό, αποτελεί μια, μια πράξη αγιασμού. Ό,τι κι αν κάνεις. Στην εργασία, στο πανεπιστήμιο, στη βόλτα, στο αυτοκίνητο, στην ψυχαγωγία, κερδισμένες στιγμές. Όπως έγραφε ο Αλέξανδρος Τσιριντάνης, η χριστιανική ζωή βιώνεται από την εκκλησία, την προσευχή και την ευχαριστία μέχρι το ποδόσφαιρο μιλώντας για τα παιδιά στην κατασκήνωση κερδισμένες στιγμές το κλειδί για την αιωνιότητα κάτι εκπληκτικότερο η στιγμή διαστέλλεται και χωρά την αιωνιότητα αφού αυτός που πιστεύει στον Χριστό έχει, όχι θα έχει έχει, ζωή αιώνια Συνεσταλμένος είναι ο χρόνο της ζωής η διαχείριση το πως της κάθε στιγμής αυτό είναι το μυστικό της αγιότητας Την προηγουμένη Δευτέρα, 21 Μαρτίου, ήταν η Παγκόσμια ημέρα για τα παιδιά με σύνδρομο Down. Αυτή η ημέρα καθιερώθηκε το 2006 με πρωτοβουλία του Έλληνα γιατρού, στη λιανού Αντοναράκη, καθηγητή Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τη Διεθνή Κοινότητα για το σύνδρομο Down. Το σύνδρομο Down ε, εμφανίζεται αρκετά συχνά ε, και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι περίπου μία στις χίλιες γεννήσεις ε, παιδιών ε, έχουν αυτό το σύνδρομο και τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν συνήθως νοητική υστέρηση και μαθησιακή δυσκολία ενώ είναι ακόμα επιρρεπή και σε μια σειρά από ασθένειες. Παρ' όλα αυτά, με την κατάλληλη εκπαίδευση και τη συνεργασία γονιών και δασκάλων, μπορούν να γίνουν ενεργά μέλη τη κοινωνία. Ω Παγκόσμια ημέρα για το Σύνδρομο Down καθιερώθηκε 21η Μαρτίου κάθε χρόνο από τα αριθμητικά δεδομένα που συθέτουν το σύνδρομο, το 3ο χρωμόσωμα στο 21ο Ζεύγο, ίσον 3 ο χρωμοσωμα στο 21 ο Ζεύγος, ισον 3 μαρτιο και 21 Μαρτίου. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει διεθνώς πολλά σημαντικά βήματα για την ενσωμάτωση των ατόμων με σύνδρομο Down στο κοινωνικό γείγνεσθε. Υπάρχουν καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί κανείς να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, αν και η Ελλάδα ακόμα εστερεί στο τομέα αυτό. Αρκετά. έχουν δημιουργηθεί ακόμα σύλλογοι με στόχο την αλληλοϊποστήριξη αλλά και την ενημέρωση ενώ ερευνητικέ ομάδες προχωρούν σε έρευνες για μελλοντική πιθανότητα ή ασύστημα της πνευματικής καθυστέρησης. Με αφορμή αυτή τη μέρα για τα παιδιά με σύνδρομο Down ε, σκεφτήκαμε ότι πολλές φορές τα, οι άνθρωποι, αλλά κυρίως τα παιδιά με κάποιες δυσκολίες, με ειδικέ ανάγκες, είτε μιλάμε για παιδιά με syndrome down, είτε μιλάμε για παιδιά με κάποιες αναπηρίες, γενικά για δυσκολίες που είναι πολύ συχνές στη, στους ανθρώπους και τα βλέπουμε καθημερινά, αν και προτιμούμε πολλές φορές να κλείνουμε τα μάτια σε αυτές ε, Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν σημαντικό να ήταν αυτό το θέμα μέρος της απόψινής μας εκπομπής Και με αφορμή αυτό το θέμα ε, βρήκαμε μια συγκλονιστική ιστορία δύο γονιών Του Διονύση και της Χριστίνας ε, ο ίδιος ο πατέρας, ο Διονύσης, μας περιγράφει τη δική του εμπειρία μόλις γεννήθηκε το κοριτσάκι, το πρώτο του παιδί, ε, το οποίο είχε σύνδρομο Down. Μας λέει λοιπόν... Έχω μεγάλο τρακ. Με έχουν φωνάξει μέσα να δω την νεογέννητη κόρη μου και δεν μπορώ να κάνω βήμα. Πήγαινε Διονύση, ακούω τους δικού μου. Όλη η οικογένεια σε πελάγει ευτυχία. Ο αδερφός μου με την κάμερα να τραβάει τα πάντα Μπαίνω και βλέπω το παιδί Έρχονται και οι υπόλοιποι Όλοι να σας ζήσει, συγκίνηση, χαρά Σου μοιάζει, της μοιάζει Νιώθει το, το, το, ότι το παιδί κάτι έχει Σκέφτομαι ότι θα είναι από τον τοκετό Βλέπω από μακριά το γιατρό να βγαίνει από το χειρουργείο με τη ρόμπα Παρατάω το παιδί και τους υπόλοιπου Τρέχω και τον ρωτάω για, τέτοι, για τρέτη τρέχει με το παιδί μου μου απαντάει, τίποτα δεν έχει. Για να το λέει ο γιατρός, όλα θα είναι μια χαρά. Σε λίγο βλέπω και τη γυναίκα μου που μόλις έχει βγει από το χειρουργείο. Είμαστε ευτυχισμένοι. Με φωνάζουν στην εντατική. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Όλα είναι μια χαρά. Τι γυρεύει το παιδί μου στην εντατική. Τη στιγμή που φοράω φορά τη ρόμπα για να μπω μέσα, βλέπω τον γιατρό με κάποια νεογνωλόγο... Και κάτι σαν να λένε «Του το είπες». Η νεογνωλόγος έχει αρχίσει να λέει «Μην ανησυχείτε, γεννήθηκε με ένα πρόβλημα. Υπάρχουν όμως ιδρύματα και δικά σχολεία. Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ. Ανοίγω μια πόρτα, αρχίζω να κατεβαίνω τις σκάλες, βρίσκομαι έξω από το βαφτήριο. Πάω και κάθομαι δίπλα σε κάτι σύρματα. Δεν, είμαι, δεν είναι μόνο πανικός. Είναι φόβος και στεναχώρια. Είναι θάνατος». Κάποια στιγμή συνειδητοποιώ ότι η Χριστίνα, η γυναίκα μου, είναι ακόμα μέσα στην ανάνυψη και τρέχω να της μιλήσω. Οι άλλοι με πείθουν να μην της πω τίποτα. Την ανεβάζω επάνω στο δωμάτιό της. Εκείνη τα ταλαιπωρημένη, αλλά στον έδωμο ουρανό. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι μου Στο δωμάτιο της Χριστίνας Ο, ο γιατρός της λέει σε ένα κοριτσάκι Το οποίο όμως δεν θα είναι και τόσο όμορφο Η γυναίκα μου δεν καταλαβαίνει Το απαντάει Για τα δικά σου μάτια Για τα δικά μου μάτια θα είναι το μορφότερο κορίτσι του κόσμου. Ο γιατρός συνεχίζει να λέει Διάφορα Το οποίο όμως δεν βοηθάνε την κατάσταση Το απαντάω απότομα Και προσπαθώ να εξηγήσω η γυναίκα μου ζητεί φάρμακα για να κόψει το γάλα. Δεν θέλει ούτε να θυλάσει, ούτε να δει το παιδί. Έχει μια απόλυτη άρνηση. Εγώ το ίδιο. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Έχουμε εγκλωβιστεί. Δεν σηκώνουμε το τηλέφωνο. Η μοναδική λέξη που ακούγεται είναι η λέξη Ίδρυμα. Πηγαίνουμε και βλέπουμε κάποια τέτοια δρύματα. τρομερά πράγματα εκεί μέσα. Στο μευτήριο δεν έχουν την παραμεκρία Θέλουν να μας περάσουν το ότι είμαστε νέοι και ότι δεν πρέπει να χαραμίσουμε τη ζωή μας. Στην εντατική, όπου θα μείνει το παιδί 14 ολοκληρε ημέρε, το έχουν δίπλα από ένα κάδο με σκουπίδια. Μας προτείνουν και μια άλλη λύση. Ευθανασία. Μας δίνουν και το τηλέφωνο μιας κλινικής. Όλα αυτά τελείωσαν την πρώτη φορά που την πήρα αγκαλιά Όλες τις ημέρες στο μεαυτήριο, μας είχαν φτιάξει την εικόνα ενός παιδιού, το οποίο δεν θα ζήσει. Δεν θα περπατήσει, δεν θα ακούει, θα έχει προβλήματα με την καρδιά του και άλλα τέτοια. Αυτό το παιδί ήταν ένα δεν. Ένα τέρας. Τίποτα από αυτα όμως δεν ίσχυε. Το παιδί μας και περπατάει και ακούει, βλέπει και παίζει και γελάει. Έχει σύνδρομο Down. Η γυναίκα μου ήταν πολύ νέα, κι όμως ήταν μία από, αυτή, από αυτές τις γυναίκες τις 9.500 που μπορεί να έχουν προδιάθεση για κάτι τέτοιο. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι άλλοι μας το δημιουργούν. Θα το παλέψουμε. Μερικές φορές την κοιτάζουμε και νιώθουμε ενοχές για αυτά που μας είχαν πει να σκεφτούμε τότε. Σήμερα η Αναστασία μεγαλώνει και είναι η μαζί μας. η συγκλονιστική ιστορία ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολλών γονιών, νέων γονιών που φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί με κάποιο είδος ιστέρηση Πολλοί άνθρωποι καταδικάζουν αυτά τα παιδιά αντί να τα αγκαλιάζουν και συνήθως επικρατεί η αντίληψη ότι δεν τα χρειάζεται κανένας σε μια κοινωνία φυσιολογικών ανθρώπων και δύσκολα βρίσκει, βρίσκουν αγάπη από τους γύρω τους ε, θα μπορούσε να μας παρακινήσει αυτή η ιστορία αλλά και ένα σωρό ιστορίες που είναι σίγουρο ότι έχουμε όλοι δει, ε, έχουμε κοντά μας ε, και να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που σκεφτόμαστε δείχνοντας περισσότερη αγάπη και στοργή σε αυτούς τους ανθρώπους και κάνοντάς τους να νιώσουν αποδεκτοί και ότι είμαστε ίσοι. αλλά μόνο αν σκεφτούμε ότι αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι είναι ενός κατώτερου θεού. Τη 25 Μαρτίου Ο μακαριότητας Λιχεπίσκοπος Κύριος Ιερώνιμος Σε ομιλία του προς τους αξιωματικούς Μίλησε για την 25η Μαρτίου Για την εθνική μας επέτειο Και νομίζουμε ότι Τουλάχιστον κάποια σημεία Από την ομιλία του θα άξιζε Να τα μοιραζόμασταν Και μαζί να προβληματιζόμασταν Ξεκινάω σε εξής. Αν δεν υψωθούμε στο επίπεδο του 21 οι μελλοντικέ γενιές Ελλήνων, θα υποχρεωθούν να ζήσουν ανεχόμενες τα αφόρητα και υποφέρουσες τα ανυπόφορα. Σήμερα κάποιοι δρούν συστηματικά, όχι για να προβάλλουν, αλλά για να προσβάλλουν το 21. Επειδή με τα μανίας, όχι στο να επιδείξουν, κάτι που άλλωστε θα ήταν θεμητό τις μαύρες κοιλίδες που είχε η επανάσταση όπως κάθε επανάσταση αλλά να τις μεγεθύνουν να τις μεγαλοποιήσουν και με τον ύπουλο αυτό τρόπο να συγκαλύψουν τη λαμπρότητά της Οι αγωνιστές και πρωταγωνιστέ πρωταγωνιστές του μεγάλου κινήματος έκαναν ασφαλώς έργα λαμπρά αλλά και λάθη πολλά Αλλά υπάρχει κάτι το ανθρώπινο χωρίς λάθη Λάθη δεν κάνει όποιο δεν πράττει και το να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ο Αδαμάντιο Κοραή είχε γράψει το 1805 τον περίφημο διάλογο Τι πρέπει να κάμω συνυγρικοί στι παρούσε περιστάσει. Αυτό το ερώτημα πλανάται και σήμερα στα χείλη των πλέον αγωνιούντων για το μέλλον τη χώρα συμπολιτών μα. Να απελπιζόμαστε? Αν ξυπνούσε ο γέρο του μορια θα απαντούσε Όχι, να αγωνιζόμαστε. Οπωσδήποτε οι συνθήκε για το μέλλον είναι σκοτεινέ. Αλλά ο ίδιο ο γέρο μα λέει: Η ώρα η πιο σκοτεινή. Η πλέον θα μπει της μικτός είναι η ώρα που σημώνει το φως της ημέρας. Ας μη σκιαζόμαστε τα σκότι. Και τούτο το σκοτίνιασμα ξημέρωμα θα φέρει το 21. Αν το κλείσουμε μέσα μας, γίνεται όχι απλώς αθάνατο κρασί, γίνεται φάρος ελπίδας. Ισχύει και τώρα αυτό που ετώνησε λίγο πριν τη μάχη των Μήλων ο Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και τώρα όλα τα θηρία, τα θηρία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούν. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν. λοιπόν την επέτειο της 25ης Μαρτίου ο λόγος του μακαριωτάτου μας γεμίζει η ισοδοξία και μας αφουθενίζει ε, και δεδομένου ότι αυτή την περίοδο ακούγονται πολλά άσχημα ε, για την επανάσταση ε, είτε από τη τηλεόραση είτε από το ραδιόφωνο είτε ακόμα από κάποιους ιστορικούς είναι πολύ σημαντικό ε, εμείς να επιμένουμε και να γιορτάζουμε αυτή την πολύ σπουδαία επανάσταση που κατάφεραν οι πολύ λίγοι Έλληνες να κάνουν ενάντια στους Τούρκους. Ίσως τώρα πια στο... στην προσπάθεια να γίνουμε πιο εμπορικοί και όλοι όσοι ασχολούνται με το προϊόν σε εισαγωγικά που ονομάζεται ιστορία και ιστοριογραφία ε, προσπαθούν αυτή την περίοδο ή εδώ και αρκετά χρόνια που η δημόσια ιστορία είναι στο προσκήνιο των πάντων να πουλήσουν, για να πουλήσει ένα προϊόν πρέπει να έχει κάτι το αναπάντεχο, πρέπει να ε, διογκώνει τα αρνητικά, να φαίνεται ότι δημιουργεί καταρρύπτη μύθους και παράλληλα να φαίνεται καινο, το ότι κάνει κάτι το καινοτόμο. Ε, νομίζω ότι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο είναι αυτή η προσπάθεια στην οποία αναφέρεται ο αρχιεπίσκοπος τη ε, της διόγκωσης των αρνητικών Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ε, ακριβώς η, η ιστορική και η, η ιστορική επιστήμη το έχει λύσει το ζήτημα του πόσο σημαντικά ήταν τα αρνητικά της επανάσταση, οι εμφύλοι, ε, τα εσωτερικά ε, χτυπήματα πολλές φορές πάρα πολύ ύπουλα, ε, αλλά και πόσο ξεχωριστά, ξεχωριστό και μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο το, το γεγονός αυτό καθ' αυτό της ε, επανάστασης και ε, του ξεσηκωμού ε, ενός λαού που έρχεται να ε, να διεκδικήσει ε, κάτι τελείως καινούριο σε αυτό που μέχρι τότε υπήρχε στο, σε αυτό που ονομάζουμε αυτοκρατορία ε, και να ζητήσει την ελευθερία του και την ανεξαρτησία του και νομίζω ότι συνδέεται άμεσα με το επόμενο θέμα μας που μας φέρνει στο σήμερα και όχι στο σήμερα της ελληνικής πραγματικότητας που αναφερόταν ο Αρχιεπίσκοπος αλλά στο σήμερα της ευρωπαϊκής πραγματικότητας και της ε, ε, απόφασης να γίνει αποδεκτή η ε, παρουσία του σταυρού στις αίθουσες των σχολείων ε, ακριβώς με τη λογική του ότι δεν είναι ένα, ένα σύμβολο που προκαλεί ε, αλλά ένα σύμβολο που ε, εμπνέει και δεν φέρνει την ε, διαμάχη αλλά την συμφιλίωση και, το, και τονίζει το πνεύμα θυσίας και αλληλεγγύης και αγάπης. Ας μας πείτε όμως κι εσείς που έχετε δουλέψει περισσότερο αυτή την νεότερη απόφαση για την επαναφορά του ταυρού τη αίθουσας των σχολείων. Η διαμάχη λοιπόν, η οποία έχει ξεσπάσει εδώ και πολύ καιρό, ε, χρόνια νομίζω, ε, σχετικά με την παρουσία θρησκευτικών συμβόλων μέσα σε δημόσιους χώρους. Ε, και μάλιστα αυτή η διαμάχη έχει ευρω... πανευρωπαϊκό χαρακτήρα, έχει απασχολήσει πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν κάνω λάθος, είχε ξεκινήσει από το 2009, όταν έγινε η πρώτη Διαμάχη και πάρθηκε και η πρώτη αρνητική στάση ενάντια στα θρησκευτικά σύμβολα και η τελευταία, η πρόσφατη, είναι μόλις πριν από λίγε μέρες. Πού? Ε, φαίνεται, λοιπόν, αυτή η διαμάχη να φτάνει σε κάποιο τέλος. Ε, έχουμε, λοιπόν, την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, δηλαδή του δικαστηρίου ανωτάτου επίπεδου, που μπορεί να βρει σε όλη την Ευρώπη, το δικαστήριο αυτό λοιπόν έκρινε αποδεκτή την παρουσία των σταυρών στις αίθουσες των σχολείων. προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου είχε απαγορέψει τη χρήση του, σταυ... του σταυρού, αλλά ασκήθηκε έφεση από την Ιταλική κυβέρνηση με αποτέλεσμα τη νέα απόφαση. Το 2009 λοιπόν οι δικαστές στο Στρασβούργο, όπου εδρεύει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαίωμάτων υποστήριζαν πως ο Σταυρός ως σύμβολο θρησκευτικό μπορεί να ενοχλήσει μαθητές άλλων θρησκευμάτων ή αθέους. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης υποχρεούνται να σέβονται τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων των μαθητών, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η παρουσία του Σταυρού στις σχολικές αίθουσες δεν έρχεται αντιμέτωπη με το δικαίωμα των γονέων να ανατρέφουν τα παιδιά τους με τις θρησκευτικές ή και φιλοσοφικές πεπιθήσεις τους. Αυτή η είδηση ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας γεννά πολλές σκέψεις στο μυαλό. Καταρχάς, ε, διαβάζοντας για το συγκεκριμένο γεγονός, ε, πολλές πηγές ε, έγραφαν ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ε, αυτή η απόφαση πάρθηκε κατόπιν μεγάλης πίεσης του Πάπα και της α, Ιταλίας. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η, το θάρρος και η προσπάθεια, αυτή η έντονη προσπάθεια από μεριά της Ρωμακοθολικής Εκκλησίας θα μπορούσε κατά κάποιον τρόπο να μας α, ταρακουνήσει και μας που συνήθως δύσκολα ε, ξεσηκωνόμαστε και δύσκολα διεκδικούμε τα δικαιώματά μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύω ότι ο τρόπος που διεκδίκησε η Ρωμακαθολική Εκκλησία τα δικαιώματά της πρέ... πρέπει να είναι υπόδειγμα και για μας από τη στιγμή που πιστεύουμε κάτι και που η Ελλάδα αν μη τι άλλο έχει στην ιστορία της άρρηκτα συνδεδεμένη την θρησκεία, την Ορθόδοξη πίστη μας θα μπορούσαμε και εμείς να μην δεχόμαστε χωρίς πόνο, αβίαστα οτιδήποτε μας σερβίρουν Αλλά να διεκδικούμε την ιστορία μας, να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας Και να είμαστε υπερήφανοι για την πίστη μας ε, Επίσης νομίζω ότι προφανώς πρέπει να σεβόμαστε όλοι τα δικαιώματα Των ανθρώπων που έρχονται Και μένουν Στη χώρα μας Που μπορεί να είναι συμμαθητές μας Μπορεί να είναι γείτονες Μπορεί να είναι εργαζόμενοι Στην δουλειά μας Οτιδήποτε Αλλά δεν σημαίνει ότι Λόγω αυτής της μειονότητας Η πλειονότητα Των Ελλήνων Είτε έχουν την πίστη τους συνειδητά είτε ακόμα και παραδοσιακά θα πρέπει να συμβιβαστεί ή να κάνει κάποιες υποχωρήσεις λόγω αυτής της μειονότητας προφανώς και σεβόμαστε το διαφορετικό αλλά πάνω απ' όλα κρατάμε και στηρίζουμε τα... την ιστορία μας και την πίστη μας Επίσης, ως μέλος εκπαιδευτικός, αν μπορούσα να εκπροσωπήσω κατά κάποιον τρόπο τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τους πιστούς εκπαιδευτικούς, κάνοντας συζητήσεις κατά με πολλούς δασκάλους, νηπιαγωγούς ή καθηγητές, όλοι συμφωνούσαμε στο ότι θεωρούμε πολύ σημαντικό το να υπάρχει ο Σταυρός ή μια εικόνα του Χριστού της Παναγίας ή κάποιου Αγίου μέσα στη σχολική αίθουσα απο τη στιγμή που θέλουμε η καθημερινότητά μας να κατακλίζεται κατά κάποιον τρόπο από την πίστη και η προσευχή να είναι μέρος της ζωής μας ε, νομίζω ότι αν μη τι άλλο θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό και για μας αλλά και για τους μαθητές να ξέρουν ότι μπορούν να απευθυνθούν κάποια στιγμή σε κάτι ανώτερο στον Θεό και ακόμα και αν δεν πιστεύουν να παρακινηθούν να ρωτήσουν, να το ψάξουν και να μπουν στη διαδικασία σιγά σιγά να μην τα ισοπεδώνουν όλα αλλά γιατί όχι να γνωρίσουν και την πίστη, συνειδητά και ουσιαστικά. Βέβαια για τις εξελίξεις σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα την παρουσία ημίτου σταυρού σε δημόσιου χώρου και ιδιαίτερα μέσα στα σχολικά κτίρια και στις σχολικές αίθουσε, ε, θυμόμαστε βέβαια ότι αύριο ε, Κυριακή είναι η Κυριακή της ε, Σταυροπροσκυνήσεως ε, και ίσως θα μπορούσαμε να πούμε κάποια λόγια για το τι γιορτάζει η Εκκλησία μας ε, αυτή την Κυριακή της Σαρακοστής Στην αυτή, η Εκκλησία προβάλλει μπροστά μας τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό του Χριστού που είναι η χαρά του κόσμου, η δύναμη των πιστών, το στήριγμα των δικαίων και η ελπίδα των, αρμα... των αμαρτωλών. Λίγες εβδομάδες πριν από το πάθος του, ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του και τα πλήθη του λαού για να τους πει κάποια πολύ σημαντικά λόγια για τη ζωή τους και τη ζωή όλων μας. «Οποιος θέλει, είπε, να με ακολουθήσει και να γίνει μαθητής μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και α πάρει την απόφαση να υποστεί για εμένα όχι μόνο κάθε και δοκιμασία, αλλά και θάνατο σταυρικό και τότε με ακολουθήσει». Τι σημαίνει όμως απαρνούμε τον τον μου, σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτα, ότι νεκρώνω τον παλιό εαυτό μου που κρύβω μέσα μου, τον διαγράφω. Πάβω να υπάρχω για αυτόν. Αρνούμε δηλαδή και νεκρώνω τα θελήματα της επιθυμίας και της ωροπές του παλιού ανθρώπου. Καθώ βρισκόμαστε λοιπόν στο μέσο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η εκκλησία μας έχει ορίσει ως α, τη γιορτή της Σταυροποσκηνής την Τρίτη Κυριακή των Ιστιών, όπου οι πιστοί σε όλους τους ναούς γιορτάζουν το Σταυρό του Κύριου ο οποίος όμως μας καλεί να τον προσκυνήσουμε και να μας ενδυναμώσει ώστε να προχωρήσουμε προς την περίοδο των παθών τη Μεγάλη Εβδομάδα και στην Ανάσταση του Χριστού. Ο σταυρό όμως είναι θυσία. Είναι θυσία και αυτά πάνεις. Ο ίδιος ο Κύριος, λίγες μέρες πριν τη Σταύρωσή του, κάλεσε τους μαθητές του και τους είπε ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει και να γίνει μαθητής μου, α απαρνηθεί τον εαυτό του και α πάρει τη σταθερή απόφαση για τη ζωή του να υποστεί κάθε τι για μένα. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Οτιδήποτε, ακόμα και αν του φέρει θλίψη και αν είναι μια δοκιμασία, ακόμα και αν φέρει θάνατο σταυρικό, και α ακολουθήσει οτιδήποτε άλλο. Το να απαρνηθούμε όμω τον εαυτό μα, να αφήσουμε τι επιθυμίε μα, τι συνήθειέ μας, τις συνήθειές μας και τον παλιό κακό εαυτό μας πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Πρέπει η αλλαγή να είναι ριζική και να είναι οριστική. Πρέπει η μετάνοια, η μεταστροφή μας να είναι ολοκληρωτική. Ώστε να ακολουθήσουμε τον Κύριο και το λόγο του και να είμαστε πια για πάντα δική του. Ελπίζοντας πάντα στη μέλουσα ζωή και εσωτερία Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που διαβάζεται στις Εκκλησίες λοιπόν την Γάμα Κυριακή των Ιστειών της Σταυροπροσκυνήσεως είναι από το 8ο κεφάλαιο του Καταμάρκων Ευαγγελίου ε, η τελευταία στίχη που είναι πολύ γνωστή σε όλους μας και τα λόγια του Κυρίου μας δίνουν και σήμερα την όθηση και αποτελούν μια πρόκληση για να τον ακολουθήσουμε. στο το χωρίο που λέει «Ός θέλει ο πίσω μου ακολουθείν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη». Όποιος δηλαδή θέλει να με ακολουθείς, να ακολουθείς τον Κύριο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, να σηκώσει τον σταυρό και να τον ακολουθήσει «Ως γαρ, αν θέλει την ψυχή να αυτού σώσε, απολέσει αυτήν ώστε να απολέσει την εαυτούν ψυχή, έναι και εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όποιος δηλαδή ε, θέλει να σωθεί, θέλει να κερδίσει την αιώνια βασιλεία, θα πρέπει να αφιερώσει, να δώσει την ψυχή του, όλη του τη ζωή, σε Αυτόν. Τι φιλήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού θα κερδίσει λοιπόν ο άνθρωπος εάν δώσει την ψυχή του και τη ζωή του στον κόσμο αυτόν. Μας προσκαλεί ο Κύριος λοιπόν ε, αν θέλουμε να τον ακολουθήσουμε και να είμαστε κοντά του να επιλέξουμε να δώσουμε την ψυχή μας σε εκείνον. Δεν μπορούμε να έχουμε δεν μπορούμε να είμαστε μοιρασμένοι ανάμεσα στον κόσμο και σε Αυτόν θα πρέπει να επιλέξουμε να του δώσουμε την ύπαρξή μας, τη ζωή μας. Ας γίνει λοιπόν παράδειγμα για όλους μας ο Σταυρός του Κυρίου και ας σηκώσει καθένα το δικό του Σταυρό και με στόχο τον Χριστό, οθούμενοι από την αγάπη μας για Αυτόν, που πρέπει να τον παρακαλούμε να μας δυναμώνει και να μας την αυξάνει, ας παρευθούμε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να κατεβάζετε και να ακούτε παλαιότερους εκπομπές μας από το site της ΧΦΕ, www.hfe.gr Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης ραδιοκαταγραφές-bapakichfe.gr Αυτά και απόψε ψηλούδιοκαταγραφές. Μαζί σας απόψε ήταν ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου, ο Θανάσος Παπαρούπας και η Ελισάντη Σαλιβέρο. Από όλου εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.